17. ο μάθημα, χρόνος και ημερομηνίες. Όταν θέλω να μάθω τι ώρα είναι, κοιτάζω το ρολόι μου. Έχω χρυσό ρολόι του χεριού, που συνήθως πηγαίνει πολύ καλά, αλλά μερικές φορές δεν δείχνει την ώρα ακριβώς. Όταν πηγαίνει μερικά λεπτά μπροστά ή πίσω, το πάω στον ρολογά και αυτός το καθαρίζει ή το επισκευάζει. Είναι πολύ εύκολο να μάθει κανείς την ώρα στα ελληνικά. Για τις ώρες λέμε. Είναι μία η ώρα. Είναι δύο η ώρα. Είναι τρεις η ώρα. Και Όταν και οι δύο δείχτε είναι στο 12, σημαίνει ότι είναι μεσημέρι, αν είναι μέρα, ή μεσάνυχτα, αν είναι νύχτα. Όταν η ώρα δεν είναι ακριβώ, λέμε 8 και 5, 8 και 10, 8 και 4, 8.30 9 παρα 20, 9 παρα 40, 9 παρα 10 και τα λοιπά. Η ώρα επισήμω λέγεται και με άλλον τρόπο. Όταν είναι 1 μετά το μεσημέρι, λέμε είναι 13. Ίστρα λέμε 13 και 5, 13 και 10. 13 και 15, 13 και 30, 13 και 45, λοιπά. Οι ημερομηνίες λέγονται ω εξή. Πρώτη ή μία Ιανουαρίου, Δευτέρα ή δύο Φεβρουαρίου, Τρίτη ή 3 Μαρτίου κτλ. Ο δεύτερος τρόπος είναι πιο συνηθισμένος. Ζούμε στον 20ο αιώνα. Ο βασιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος ο βασιλευς των ελληνων Γιώργος ανέβηκε στο θρόνο το 1863. Γεννήθηκε το 1845 Και πέθανε Το 1913